Σέρεν Κίρκεγκορ, η επανάληψη. Όπως όλοι θυμόμαστε από το γυμνάσιο, δύο πράγματα που είναι προστρίτον τρίτων ίσα, είναι και μεταξύ τους ίσα. Και επομένως, εάν πετύχουμε να ανασυγκροτήσουμε τη σχέση της πολιτικής με την ηθικότητα και τη σχέση της τέχνης με την ηθικότητα, τότε θα έχουμε δημιουργήσει τις προϋποθέσεις γιατί εδώ είναι κάπως πιο περίπλοκα τα μαθηματικά και πρέπει να περιοριστούμε στις προϋποθέσεις μόνο, για να ανασυγκροτήσουμε και τη σχέση μεταξύ τέχνης και πολιτικής. Εννοείται βέβαια πως μπορούμε να μοιράσουμε δυο γαϊδουργιονάχειρο και πως μπορούμε να κατανοήσουμε πως είναι άλλο, ριζικά άλλο, η ηθικότητα από την ηθικολογία ή την χριστομάθεια. Δεν εννοούμε βέβαια να παπαγαλίζει κάποιος έναν φθαρμένο κώδικα βαθιά υποκριτικό κανόνων, αλλά να δημιουργήσει μέσα στη συνείδησή του το πεδίο εκείνο, όπου το ερώτημα της ηθικής ευθύνης αναδιατυπώνεται στη γλώσσα του παρόντος κάθε φορά και καταλήγει πάντα σε ένα διατάφτα. Καταλήγει στο να αναλαμβάνει τελικά... Την ευθύνη αυτού που κάνεις. Κι όταν την αναλάβεις, την αναλαμβάνεις κατανάγκη συνολικά. Την αναλαμβάνεις ως τεχνίτης στο πεδίο της τέχνης σου, αλλά και ως πολίτης στο ίδιο πεδίο και ως ηθική οντότητα πάλι στο ίδιο πεδίο. Αυτά τα λέω σύνδεση με την προηγούμενη εκπομπή, γιατί σκοπεύω εφ' να περάσω στην άλλη όχθη, στην όχθη του αυθεντικού και να δούμε... Ποια τάχα θα μπορούσε να ήταν όντω η σχέση ποίησης και πολιτικής. Αφού δεν μπορούμε να καλύψουμε το θέμα, ας το πειράξουμε λιγάκι. Ας δοκιμάσουμε λίγο τα όριά του. Έτσι μπορούμε να ακούσουμε τρία ποίηματα και μετά να σκεφτούμε αν είναι ή δεν είναι πολιτικά στην ουσία τους ποίηματα. Και αν είναι, με ποιο τρόπο άραγε το καθένα. Το πρώτο είναι το άγραφο του Άγγελου Σχυλιανού. Επροχωρούσαν έξω από τα τείχη της Ιών, ο Ιησούς και οι μαθητές Του. Σαν λίγο ακόμα πριν να ο ήλιος, ζυγώσανε αναπάντεχα στον τόπο που η πόλη έριγνε χρόνια τα σκουπίδια, καμένα αρρωστων στρώματα από φόρια, σπασμένα αγκιά από ξεσκλίδια. Κι εκεί, στον πιο ψηλό σωρό να πάνω, πρισμένο, με τα σκέλια γυρισμένα στον ουρανό ενός σκύλου το ψοφίμι, που, ως ξαφνικά ακούοντας τα κοράκια που το σκεπάζαν πάτημα, το αφήκαν, μια τέτοια οσμή ανάδοκεν, όπου όλοι, σαν ένα βήμα οι μαθητές, κρατώντας τη φούχτα τους στην πνοή, πίσω δρομήσαν. Μα ο Ιησούς, μονάχος προχωρώντας προς το σωρό γαλήνια, κοντοστάθη και το ψοφίμι εκείταζε. Έτσι πόνας δεν εκρατήθη μαθητής και τούπεν από μακρά. Ραβή, δεν νιώθει τάχα τη φοβερή νοσμή και στέκεσαι έτσι. Κι αυτός, χωρίς να στρέψει το κεφάλι από το σημείο που κοίταζε, απεκρίθη. Τη φοβερή νοσμήν εκείνος πόχει καθάρια ανάσα και στη χώρα μέσα την ανασένη οθε ήρθαμε. Μα τώρα... Αυτό που βγαίνει από τη φθορά θαυμάζω με την ψυχή μου ολάκερη. Κοιτάχτε πώς λάμπουνε τα δόντια αυτού του σκύλου στον ήλιο. Ως το χαλάζει, ως αν το κρίνω, πέρα από τη σύψη. Υπόσχεση μεγάλη, αντιφεγγιά του αιώνιο, μα κι ακόμα σκληρή του δίκαιου αστραπή και ελπίδα. Έτσι είπε εκείνος. Κοίτα νιώσαν ή όχι, τα λόγια τούτα οι μαθητές, αντάμα, σαν να κινήθη ακλούθησαν και πάλι το σιωπηλό του δρόμου. Και να τώρα, βέβαια, στερνός, το νου μου πως εκείνα, κύριε, τα λόγια σου γυρίζω, κι όλος μια σκέψη στέκομαι μπροστά σου. Α, δώσε, δώσε σε μένα, κύριε, ενώ βαδίζω όλο ω έξω απ' τη Σιών την πόλη, και από τη μια της γη στην αλλη άκρη όλα είναι ρήπια, κι όλα είναι σκουπίδια, κι όλα είναι πτώματα άθαφτα που πνίγουν τη θεία πηγή του ανασασμού, ή στη χώρα, ή τ έξω από τη χώρα. Κύριε, δώσ μου, με στη φριχτή νοσμήνο που διαβαίνω, για μια στιγμή την άγια σου γαλήνη, να σταματήσω ατάραχος στη μέση από τα ψοφίμια και να δράξω κάπου και στη δική μου τη ματιά ένα άσπρο σημάδι, ως το χαλάζει, ω αν το κρίνω κάτι να λάμψει ξάφνου και βαθιά μου, έξω από τη σύψη, πέρα από τη σύψη του κόσμου, όσαν τα δόντια αυτού του σκύλου, που, ο Κύριε, βλέποντάς τα εκεί το δίλη, τα είχε σταυμάσει, υπόσχεση μεγάλη, αντιφέγγια του αιώνιου, μα σκληρή του δίκαιου αστραπή και λυπίδα. <Τι> Λοιπόν, αυτό είναι και κατά συγκυρία και κατ' πολιτικό πείμα κατά συγκυριά διότι γράφτηκε μες την κατοχή και κυκλοφόρησε κατά κάποιο τρόπο παράνομα και επ' ευκαιρία θα ήθελα να το αφιερώσω στην επέτειο της 20ης Μαρτίου και σ' όσους αντιστέκονται στην τρέχουσα κατοχή στην πατρίδα τους και είναι κατ' πολιτικό επειδή συνοψίζει με τρόπο καθόλου ιστορικό, καθόλου βερμπαλιστικό, καθόλου ψεύτικο, τον τρόπο να ανασυγκροτεί μια ελπίδα. Το δεύτερο που θα ακούσουμε κάνει το αντίθετο. Αποκαλύπτει με τον πιο άψογο ποιητικά τρόπο τη φρίκη ενός πολέμου και αφιερώνεται στους ιδίους. Είναι ένα κομμάτι από τους σκλάβους πολιορκημένους του Βαρνάλη. Δεν είναι αστάχια, μαλακό βελούδο να χαλάσεις. Δεν είναι γαλανία μουδιά, στην άκρη της θαλάσσης. Είναι φωτιά της κόλασης που ασάλευτον κρατεί Αχ, έλα θύμιση παλιά και πες μου σύ ποιος είμαι. Πόσο καιρό τα μάτια μου κλειστά κρατάνε πόνι. Αχ, όσα τα μερόνύχτα τόσοι περάσαν χρόνια. Πάρε την πόχα γύρω μου, αεράκι εσύ Πως Πω ήθελα μια πιθαμή μονάχα να κουνήσω. Πως ήθελα ως το κόκαλο μπράτσα να σας δαγκάσω. Παλιέ μου πόνε, μάλλον νιώ να σε κατασυγάσω. Μ' έχουν στραγγίσει οι φλέβε μου, λυθήκανε η αρμή μου. Κι όλο βαθύτερα βουλιάει στο χώμα το κορμί μου. Τα σωθικά μου τα διανά, η πίνα δεσφάζει. Ο θάνατος σαν θεριακή γλυκά μου τα μουδιάζει. Εσκέπασε τα μάτια μου ένα σύννεφο γαλάζω. Πώς το μεσημεριάτικο τον ήλιο τρεμουλιάζω. Κι όσο χτυπάτε δόντια μου τόσο η καρδιά σιγάει. Καλότυχοι συντρόφοι εσείς, αναπαμένοι πλάι. Κάποιοι περνούν εσύ θα λιγάκι τρέμουν, ίσκι. Κίστερα πέφτουν στα βρότα, Βόλι καλό τους βρίσκει. Ελάτε αέρες δυνατοί. Πουνέντες και βοριάδες. Χοντρό χαλάζει τ' και πόταμοι βροχάδες. Πάρτε την πόχα που νεκροί και ζωντανοί σκορπίζουν. Όλοι νεκροί από μέσα μου περνούν και με σαπίζουν. Μανούλα μου. Παιδάκι μου. Γυναίκα αγαπημένη. Μα το λαρίγκι. Αντίσφωνή τα μαύρα βγαίνει. Ως εδώ, πιέζουμε τα όρια του ήδους χωρίς όμως να βγαίνουμε πέρα από αυτό που είναι αναγνωρίσιμο πολιτικό. Του αφαιρούμε απλώς τη ρητορία, το κάλπικο. Μήπω όμως είναι εξίσου πολιτική, μία φωνή απλώς αυθεντική, απλώς αληθινή, μια φωνή που δημιουργεί τη συνθήκη ακροασίστης με στο δημόσιο χώρο και επομένως δημιουργεί και αυτή μια ροχμή μες στο γενικευμένο ψεύδο. απλώς επειδή έχει κάτι να πει. Μήπως είναι εξίσου πολιτικό στη βαθύτερη ουσία του το πήμα Ιωνί του Τάκη Παπατσόνη. την κλισούρα η παναυγότη δασωμένη Που για τα καλά νύχτα προχωρεμένη με έχει συντύχει Δε λογάριασα τις ώρες Κι έτσι ξεστόχαστα Όλη η δόξα του μεσημεριού Πώς κατρακύλησε το δίλιο Και το δίλι με έμπασε δίχως να τον νιώσω Στις όρθιες πόρτες της νυχτό. Πώς μου ξεφύγαν τα τόσα νοήματα που μου γνεφαν Για να μην έμπαινα έτσι αργά στο βήθος Τις ώρες που θεριέβανε φωτιές στη δύση Και τα στεφάνια πλέχανε ισορή τα ρόδα Και συντεριάζανε τα νέφη φλογερές μορφές Κόρονε τότε μέσα μου Νιαγόησα επιθυμιά Να του το ξεφύλισμα ως το τέλος Εκστατικός στη ρίζα ενού πλατάνου που οι ανέμοι όλη τη φιλοσιά του μελωδούσαν, έβλεπα να βυθάει για μένα ο ήλιο. Ενώ τα ουράνια όλο και φλογιαρότερα πυρπολούνται. Κύρθανε σμάρι τα πουλιά, μου συνεφιάσαν τα θάμπη, τι αντάβειε και τον αέρα. Σε ένα χωρό του τόσο μανιασμένο και σε ένα φτερό τόσο πυκνό, χίλια πιωτά και μάγια λε τα είχαν Όλη η μελέτη μου στράφηκε προ αυτά. Δεν ήταν σιωπηλά, ψέλνανε ομάδοι, με τη βιασύνη του εφημερού του πόθου, και ενώ η σκεπή του μάγκιζε, αμαορμούσαν, ξαφνοϊψωθήκαν, υψωθήκαν σε υψωμό που μου έπασχε το βλέμμα να ακολουθήσω. Ένιωσα τότε πω κυνηγάε το άστρον ο πόθο του τη μέρα, που βουτούσε και ανυψωνόταν. Να του πουν το χέρε πριν πέσουν σκιέ βαριέ κι αλλάξει η πλάση. Σε λίγο ξαναγύρισαν όλο το σμάρι και καταβούηξαν τη χαρά πολύ κοντά μου. Σε λίγο κατοικήθη του πλατάνου όλη η απεραντοσύνη και σιγάσαν με τον καιρό οι έσχατοι ψήθυροι πουλιών. Ενώ μια τέφρα όλα τα ρόδα και μια αθάλη όλε εκείνε οι φωτιέ. Είχανε γίνει. Παρακαλεστικά μου έλεγε «Μείνε ο ψίθυρος του δέντρου μου, Υπνοές των πουλιών». Μείνε να είδεις το πρώτο αστέρι πόσο ωραία θα διαδεχθεί σε πράον αναβαθμό το δίλη και θα ανάψουμε ύστερα μαζί ένα-ένα κι άλλα αστέρια, ως να κρούσει η ευλογημένη η ώρα της φωτοχυσίας». Να λαμπαδιάσουν με μια όλα τα ελαίοι επάνω στο στερέωμα του ουρανού και κάτω στα βάθη του ύναμα. Οι λάλοι αστερισμοί. Μείνε και θα σου αντλήσουμε στα μάκρη τη άβυσο τη νύχτα στο φεγγάρι, με κόπο και με μόχτο. Να το ειδεί, να του μιλήσει, να σου μιλήσει για αγάπες παραδύσσιε και φραντικές. Ό,τι είναι κόπο τη ψυχή σα μεταλάβεις τούτο το πλούτος της Αγίας Νυχτός, αν απαμός θα γίνει, θα γίνει, δρόσο θα γίνει και το πλήρωμα των πάντων και εξαλάφρωση. Πώς τα ξεστόχησα, τα σοφαλόγια; λόγια. Το ραβδί μου πήρα στο χέρι σαν κουφός και ανίδεος και τράβηξα τον άθλιο δρόμο έρμος, αφήνοντας ξοπίσω μου τα τίμια δώρα. Και να... Πώς βρέθηκα με την κλεισούρα τη δασωμένη Χάνοντας τα αστέρια Χάνοντας τη σελήνη Χάνοντας τις αύρες και την αγάπη Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.